Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα 15 Μαρτίου 2010 Στο όνομα του Πατρός και του Ήχτα Ήπνεώσαμε Βασιλεύχου Ράνη παράκλητε το πνεύμα της αλήθειας του πανταχού Παρών και τα πάνω πληρών Σαυρώσουν αγαθούν και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσο αφιμημήν και καθάρισουν εμάς αβάσεις κυλίδος και σώσουν αγαθές της μου. Θα συνεχίσουμε σχετικά με τη μετάνοια. Πήραμε μία επιστολή του Αγίου Χρυσοστόμου που απευθύνεται σε κάποιο μοναχό ονόματι Θεόδωρο, ο οποίο ε, αρνήθηκε το σχήμα του ε, γιατί έμπλεξε μία κοπέλα, μία γυναίκα και προσπαθούσε τώρα ο Άγιος Χρυσόστομος με έναν τρόπο ε, παιδαγωγικών να τον επαναφέρει στην κατάσταση την προηγουμένη και μέσα σε αυτήν την επιστολή βλέπουμε πολλά στοιχεία ε, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τη μετανία. είναι κάποιες αρχές περιμετανίας. καταρχήν αυτό που χρειάζεται να εξαφορμή αυτού του το γεγονότος να πούμε είναι ότι ε, η αμαρτία έρχεται να καλύψει κάποια κενά. Η αμαρτία είναι ένα λάθος τρόπος να ικανοποιήσουμε τη δίψα μας για τον Θεό. Είναι από αποπροσανατολισμός από τον στόχο. Και προσπαθεί ο άνθρωπος με κάθε τρόπο να ικανοποιήσει αυτήν την ανάγκη που έβαλε ο Θεός στην φύση μας αλλά με τρόπο που δεν ικανοποιείται ακόμη και ο έρωτας σαν μια συναισθηματική κατάσταση έρχεται να υποκαταστήσει την ανάγκη για τον Θεό γιατί μέσα από αυτήν τη διαδικασία της συναισθηματικής έντασης που έχει ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει τον Θεόν του όπως ο καθένα τον εννοεί αλλά με έναν τρόπο που δεν έχει τις πνευματικές προϋποθέσεις για να αποκαλυφθεί η ζωή εντό μα. Με έναν τρόπο που ο άνθρωπος δεν ψάχνει τον Θεό, αλλά θέλει ο ίδιος να γίνει ο Θεός. Με έναν τρόπο που προσπάθει ο άνθρωπος να ικανοποιήσει τον αρκισισμό του. Γι' αυτό στις περιπτώσεις ερωτικών σχέσεων, όπου δεν μπορεί να υπάρξει μετουσίωση του ερωτικού πάθους σε δυνατότητα αγάπης, τα κυρίαρχα στοιχεία είναι ο εγωισμός, η ζήλια, η οργή, η εκδικητικότητα. Σε σημείο που ο άνθρωπος να χάνει τα όρια του. Και είναι φανερό ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει η αγάπη που είναι η έξοδος από τον εαυτό μας. Και πάντοτε αγωνιά ο άνθρωπος να βρει ποιος είναι ο τρόπος και η διαδικασία εκείνη την οποία να αισθάνεται ότι κοινωνεί πραγματικά με κάποιον και δεν χάνει την ταυτότητά του. Αυτό που τι φαίνεται που καλύπτει τον άνθρωπο πραγματικά και είναι αυτό που προσπαθεί να βρει με ένα λάθο τρόπο είναι η αγάπη αυτή στην οποία υπάρχει και δικαιώνεται μέσα από το σώμα του Χριστού. Η ανχριστό δηλαδή αγάπη είναι η ανωτέρα μορφή αγάπη και σχέσεω. Σε οποιαδήποτε άλλη μορφή ο άνθρωπο κλονίζεται, ταλαιπωρείται, ζει την ανασφάλεια του, ζήτην των φόβων του, ζει την τραγικότητα του συναισθήματό του, μπερδεύεται, φαντασιώνεται. Και τελικά μέσα από όλα αυτά προσπαθεί ο άνθρωπο να υποκαταστήσει τον Θεό, να γίνει Θεό για κάποιον άνθρωπο ή για κάποιου ανθρώπου. Και πότε δεν ησυχάζει ο άνθρωπο. Ε, θεωρούμε λοιπόν πω η ανεχριστό αγάπη σε, οποιαδήποτε, σε οποιο, ε, ε, οποιοδήποτε επίπεδο σχέσεως είτε συγγενείας είτε συζυγείας είτε φιλικότητας είναι αυτό που ξεπερνά όλα τα βιολογικά όρια και δικαιώνει τον άνθρωπο δικαιώνει δηλαδή την καρδιά του βρίσκει ανάπαυση η καρδιά του ανθρώπου αν οποιαδήποτε σχέση ακόμα και η, σχέση, η ερωτική η σχέση συζυγείας δεν περνάει από το σώμα του Χριστού είναι μια ταλαιπωρία, ένα βάσανο είναι γιατί, εάν δεν υπάρχει αυτό, δεν εμπνέεται δηλαδή, από την Χριστό αγάπη ή οποιαδήποτε σχέση, κυρίαρχο, συνέστημα, είναι η ζήλια. Και δεν υπάρχει, είναι από τη μεγαλύτερη κόλαση που μπορεί να ασθέτει, άνθρωπο είναι η ζήλια. Γιατί, εφόσον δεν υπάρχει εν Χριστό αγάπη, δηλαδή η ανάπαυση της καρδιάς μας μέσα από την έπνευση του σώματος του Χριστού προσπαθούμε να έπνευστούμε από τον άλλο που θέλουμε ο άλλος να μας αναγνωρίζει να μας παραδέχεται να μας κάνει Θεών αυτό λοιπόν δεν μπορεί να είναι σε, να είναι ένα πραγματικό γεγονός ούτε να ικανοποιείται πάντοτε και ζει ο άνθρωπος πάντα την ανασφάλει γιατί αυτήν την δόξα δεν στην δίνει ο Θεός στη δίνει ένας άνθρωπος και ποτέ δεν είναι εξασφαλισμένη και πάντως γεννάει ένα άγχος και μια αγωνία και αυτό σε πελαγώνει μέσα σε μια διαδικασία συναισθηματικής έντασης και ζήλιας Αντιθέτως δε αυτό που ελευθερώνει τον άνθρωπο είναι αυτή η εμπειρία αυτού που αληθινά έχει αγάπη και αυτού που θέλει να μας αναπαύσει Ότι λοιπόν δεν περιέχει την παρουσία του Χριστού είναι βάσανο και είναι ταλαιπωρία και δεν έχει ποτέ ανάπαυση και όταν λέμε δεν περιέχει τον Χριστό σημαίνει ακριβώς ας πούμε η σχέση της συναισθηματικής έντασης για έναν πρόσωπο που είναι η συζυγία, που είναι η φιλία που είναι η συγγένεια εάν δεν περνά από τους όρους του σώματος του Χριστού αν δεν από τους πνευματικούς όρου, και αν η καρδιά μας δεν δροσίζεται και δεν αναπάβεται από την εμπειρία της χάρη του Θεού τότε αυτό το τον κενό προσπαθούμε να το επικεντρώσουμε και να το αποδώσουμε σε κάποιο ανθρώπινο πρόσωπο αλλά με έναν τρόπο μανιακό προσπαθούμε δηλαδή αυτή την αποσία του Θεού να την κερδίσουμε μέσα σε, ενός προσώπου η ένδειξη λοιπόν της πνευματικής ανάπτυξης του ανθρώπου, η ένδειξη της πνευματικής του καταστάσεως φαίνεται σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι να, να κρίνουμε καθαρά πνευματικά κριτήρια, εξωτερικά πνευματικά κριτήρια και να αξιολογήσουμε την ποιότητα της πνευματικής μας καταστάσεως, αλλά ο τρόπος που ζούμε την καθημερινότητα φαίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν αυτό σαν εισαγωγή επειδή αναφέρεται σε κάτι ανάλογο ο Αγίος Χρυσόστομος αναφέρεται λοιπόν σε κάποιο μοναχό ο οποίος εγκατέλειψε την μοναχική του ε, υπόσχεση και μέσα από την ανθρώπινη αδυναμία ε, ε, αφέθηκε στον κοσμικό τρόπο ζωής έμπλεξε λέει με κάποια γυναίκαν και προσπαθεί ο Αγίος Χρυσόστομος με κάποιον τρόπο να τον υπαναφέρει και του γράφει αυτή την επιστολή αυτό αφορά όλους μας. Γιατί η πτώση οποιασδήποτε μορφής αφορά όλους μας. Και οι αρχές μετανία και η παιδαγωγική της μετανοίας είναι κοινή προς όλους. Ανεξάρτητα αν παίρνει μια ιδιαίτερη μορφή σε, κάθε, σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, ο Άγιος Χρυσόστομος «Δεν είναι φοβερόν φίλε Θεόδωρε το να πέσει ο Παλαιστής αλλά το να παραμείνει κανείς πεσμένος κάτω». Δεν έρχεται λοιπόν να τον ελέγξει γιατί όταν ελέγχεται ο αμαρτωλός, ο πεσμένος, συνήθως αμήνεται. Κλείνεται ακόμη περισσότερο και δεν μπορεί να υπάρξει διαδικασία κοινωνίας και θεραπείας. Όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση πτώσεω, ο οποιοσδήποτε έλεγχος μας φέρνει τη διάθεση δικαιολόγησης υψώνει αμυντικούς μηχανισμούς για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Θα εγκαταλείψουμε και θα καταρρύψουμε τους αμυντικούς μηχανισμούς εφόσον βεβαιωθούμε για μια αγάπη η οποία μας αποδέχεται. Για μια αγάπη που δεν φύγεται από τι πτώσει μας, από τα λάθη μας. Εάν η αγάπη, η οποία εισπράττουμε πράττουμε, φύγεται, προσβάλλεται, μειώνεται από κάποια λάθη μας, μας γεννάει μία φοβία, μία ανασφάλεια και ένα κλείσιμο στον εαυτό μας, ένα κλείσιμο εις στην ενοχή μας και τότε δύσκολα παραδέχεται ο άνθρωπος την πραγματικότητά του και προκειμένου να επιβιώσει Τότε φτιάχνει έναν άλλον εαυτό από αυτό που πραγματικά είναι και γίνεται η υποκρισία τότε. Τότε την αμαρτία την κάνουμε να ρετή, τότε δημιουργούμε μια ψευδή αρετή για να μπορέσουμε να ανεχθούμε καταρχήν εμεί τον εαυτό μα και κατά δεύτερο λόγο οι άλλοι. Σιγά σιγά όταν εθιστεί ο άνθρωπο αυτή η πραγματικότητα, δημιουργεί ψευδή εικόνα και συνέντευξη των εαυτών του. Όταν συνηθίζει να ψεύδεται ο άνθρωπο, και δεν λέμε να λέει απλώ λεκτικά ψέμα, αλλά η ζωή μα είναι ένα ψέμα φτάνουμε σε ένα σημείο αυτών των ρόλων που παίζουμε για να προστατεύσουμε, να προστατεύσουμε τον εαυτό μας φτάνουμε στο σημείο να ταυτιζόμαστε με αυτόν τον ρόλο και να χάνουμε την επαφή και εμείς ήδη με τον εαυτό μας τότε εάν δεν έχουμε επαφή με τον εαυτό μας και ζούμε ένα ψευδίνον ρόλο τότε ποια μετάνε, από τι να μετανοήσουμε γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθεί ο τρόπος να γκρεμίσει ο άνθρωπος τους αμυντικούς του μηχανισμούς και να παραδεχθεί την πραγματικότητά του, όσο τρομερή κι αν είναι. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι άνθρωποι, η πραγματικότητά μας, εάν μπορούμε να τη δούμε γυμνή όπως πραγματικά είναι, μας τρομάζει. Και τρομάζει και τους άλλους. Αλλά και όλοι οι άλλοι τρομάζουν τον εαυτό του και τρομοκρατούν και τους άλλους. Η πραγματικότητα της καρδιάς μας είναι αυτή, είναι τρομερή. Ταυτόχρονα, με αυτό το τρομερό που έχει ο άνθρωπος, αυτήν την, ε, την, την ε, βρωμιά που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, ταυτόχρονα έχει και μια πίστη ωραιότητα. Δεν είναι μαυρό-άσπρα τα πράγματα. Σε κάθε πτώση, σε κάθε αμαρτία που μπορεί να μας τρομάξει, που μπορούμε να ακούσουμε και να τρομάξουμε, η οποία υπάρχει και μέσα μας και αγνοούμε, ταυτόχρονα... Υπάρχει και η αρετή, υπάρχει πίσω από όλα αυτά και ο πόθος για τον Θεόν. Γιατί είπαμε και η αμαρτία μας συνειδείψα Θεού. Αλλά πέρα από αυτό έχει και ο άνθρωπος τέτοιες εσωτερικές ευλογίες που του έβαλε ο Θεός που είναι θαμένες. Γι' αυτό τον λόγο εκτός από αυτό το ταυτόχρονα άσχημο υπάρχει και μια τεράστια ωραιότητα μέσα στην ψυχή μας. Και πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να τεθούν μια λειτουργία. Γι' αυτό υπάρχει ελπίδα. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν ο τρόπο. Ο Άγιος Χρυσότομο, αν είχαμε τη δυνατότητα όλη αυτή την επιστολή που είναι σε δύο μέρη, που είναι 100 σελίδε, να μελετήσουμε, θα καταλάβαιναμε πολλά. Επιλέξαμε κάποια σημεία. Λοιπόν, ξεκινάει προ τον Μοναχό και λέει: Δεν είναι φοβερό, φίλε Θεόδωρε, το να πέσει ο παλαιστή, αλλά το να παραμείνει κανεί πεσμένο κάτω. Δηλαδή, έπεσε. Δεν έγινε τίποτα. Δεν είναι κάτι φοβερό. Φοβερό είναι να εγκαταλείψει τον αγώνα και να μείνει πεσμένο κάτω. Αυτό αμέσως, ο άλλος σου λέει, είναι θάρρος. Δεν με απορρίπτει. Μου δίνει, όχι μόνο δεν με απορρίπτει, αλλά μου δίνει και κάποιες δυνατότητες. Συνεχίζει. Ούτε είναι βαρύ το να πληγωθεί ο αλλά τον να απελπιστεί μετά τον τραυματισμό και να παραμιλήσει το τραύμα του. Τι του λέει? Τον αναγνωρίζει ο παλαιστή. Δέχεται ότι ο παλαιστής μπορεί να τραυματιστεί, αλλά τον προωθεί, τον... Του προτείνει, τον εμπνέει, στο να ασχοληθεί με το τραγμάτο. του. Άλλωστε λέει, κανείς έμπορο δεν σταματά να ταξιδεύει επειδή κάποτε εναβάγησε και έχασε το φορτίο, αλλά διασχίζει πάλι την θάλασσα και τα κύματα και τα πέραντα πελάγι, και ανακτά το προηγούμενο πλούτο. Η κοσμική συνήθεια, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε, είναι ότι επιπλήττει το κακό και βλέπει τα πράγματα πολύ στερεότυπα σε κάποιου διαχωρισμούς καλών, κακών, ηθικών, ανήθικών μαύρο να δεν είναι έτσι τα πράγματα η παιδαγωγική του Αγίου Χρυσοστόμου είναι πια να δώσει ελπίδα στον άνθρωπο να του δώσει παρηγοριά για τις δυνατότητες χωρίς να αλλοιώνει τα όρια χωρίς να αλλοιώνει την αλήθεια δεν του λέει δεν έγινε τίποτα αλλά μια χάρα συνέχιση παλικάρι μου αλλά λέει ότι ο παλαιστής αγωνίζεται, ο παλαιστής μπορεί να τραυματιστεί αλλά υπάρχει και πτώση, υπάρχει και ασθένεια και πρέπει όλα αυτά να τακτοποιηθούνε Να, η αληθινή παιδαγωγική δεν είναι αυτή που απορρίπτει ή καταξιώνει αλλά αυτή η οποία πραγματικά ενεργοποιεί τον άνθρωπο σε μια κατεύθυνση, σε μια πορεία και ποια θα είναι, να μου πούν ποια η πραγματικότητά μου ότι ναι, είμαι τραυματισμένος αλλά να μου, και... μου πούνε ταυτόχρονα ότι και αυτό μπορεί να συμβεί και ότι είμαι και Παλαιστή. Και έχω τι δυνατότητε λοιπόν να εξηγιανθώ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σημαντικό λοιπόν είναι να... να φανερωθεί το πρόβλημα, να φανερωθεί το τραύμα, αλλά να δοθούν και οι δυνατότητε, να δοθεί και η προοπτική. Πολλά και δεν βλέπουμε και αθλητάς, να στεφανώνονται έπειτα από πολλέ ήταστον. Να λέει. Έπεσες, αλλά μπορείς και να στεφανωθείς Δεν είναι πρόβλημα Η, η αρρώστια Το να υποδεικνύουμε το πρόβλημα Και να α, Όταν φανερώσουμε την αμαρτία Όταν ε, Ελέγξουμε την αμαρτία Αλλά δεν δοθεί Η ελπίδα Της θεραπείας Αυτό είναι δαιμονικό Δαιμονικό είναι Δεν υπάρχει πιο δαιμονικό από αυτό Δείτε τα όρια τον διαφόρουν πραγματικά πολύ λεπτά. Όπως δαιμονικό είναι να αποσιωπήσουμε το νόσημα και το πρόβλημα. Ποιο είναι το κατά Θεό, να φανερωθεί το πρόβλημα και να δοθεί η ελπίδα και η δυνατότητα θεραπείας. Η δυνατότητα αποκατάσταση. Λοιπόν, συνέβη δε επίσης και στρατιώτης που εγκατέλειψε πολλά και στην θέση του να αναδειχθεί τελικώς άριστος πολεμιστής και να νικήσει τους εχθρούς. Τι του λέει, έπεσες, ωραία, αλλά μπορεί και να νικήσεις, να σηκωθεί. σαν να του λέει σικο, μπορείς να αγωνιστείς και να φανείς νικητής. Πολλοί δε αρνηθέντες των Χριστών, λόγων της δρυμύτητος των βασανιστήριων, επανόρθωσαν την ήττα των με νέα μάχη και απήλθαν, λαμβάνοντας, στο στέφανο του μαρτυρίου. Εάν λοιπόν ο καθής εξ αυτό περιήρχετο εις απόγνωσιν, δι' το προηγούμενο τραύμα του, δεν θα απελάβανε τα, ε, τα μετέπιτα αγαθά. Εσύ λοιπόν φίλε Θεόδωρε, μην οθήσεις τον εαυτό σου στο βάραθρον, επειδή ο λίγον σε μετεκίνησε ο εχθρός εκ της θέσεώς σου, αλλά στάσουμε με γενναιότητα. Και, και επέστρεψε ταχαίως εκεί από που έφυγες. Και μην θεωρήσεις την τροπήν την προσωριν αυτήν πληγήν. Θε τι λέει. Μην θεωρήσεις πληγή, την τροπή γιατί την τροπή δημιουργεί την αποσιώπηση, γεννά την ενοχή, γεννά μια εσωτερική κόπωση και εξάντληση που δεν δίνει όρεξη στον άνθρωπο να μπει σε διαδικασία αναφοράς του εις τον Θεό. Λέει, διότι ούτε ανέβλεπε έβλεπε στρατιώτη να επιστρέφει εκ της μάχης τραυματισμένου θα τον κατηγορούσε καθότι εντροπή θεωρείται το να ρίψει κανείς τα όπλα και να αποφύγει τη σύγκρουσή του με τους εχθρούς. Άρα τι σημαίνει εδώ, η μεγάλη αμαρτία δεν είναι η πτώση, είναι το να μην αγωνιζόμαστε. Επομένως αν κανείς έχει την φυσική κράση να μην έχει την ροπίνη στα πάθη και να βολεύεται σε αυτό και να μην αγωνίζεται, είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από κάποιον, ο οποίος μπορεί η φύση του να έχει μεγαλύτερη ερωπή προς τα πάθη, αλλά αγωνίζεται, πολεμάει. Δηλαδή, τελικά από όλα αυτά, τι θέλει να πει. Το σημαντικό είναι ο αγώνας, που τι σημαίνει αγώνας, όχι να προστατεύσω τον εαυτό μου και την ηθική μου αξιοπρέπεια, αλλά κάνω αγώνα, σεβόμενο. αυτό που μου χάρισε ο Θεό την ζωή που μου χάρισε και τον λόγο υπαρξίσμου. μου εάν σεβαστώ δηλαδή αυτό που μου βάλε ο Θεός στην φύση μου και σε διαρκή προσπάθεια το φέρω στην επιφάνεια και τον εργοποιώ δηλαδή ικανοποιώ την βαθύτερη μου ανάγκη Αυτό είναι ο αγώνας μου εαυτό αν γίνεται με δικαιώνει αυτή είναι η δικαίωσή μου αυτό με καταξιώνει δηλαδή σέβομαι την φύση μου σέβομαι την εικόνα του Θεού. Σέβομαι αυτό που μου φίδεψε ο Θεός μέσα μου. Αυτή την ανησυχία αναζήτησής Του. Δηλαδή η ανησυχία της αναζήτησης που είναι στην φύση μας. η τη σέβαστω και ενεργοποιώ. Τότε αυτό σημαίνει ότι με δικαιώνει. Δηλαδή αυτό εξισορροπεί ακόμα και τις πτώσεις μου. Γιατί. Για, όχι γιατί θα τις δικαιώσει ο Θεός. Θα μου πει καλά έκαμες. Αλλά γιατί ακριβώς. Θα με δικαιώσει. Εφόσον είμαι στην πορεία και είμαι στο στόχο, τότε εύκολα αναγνώριζω την εκτροπή. Τότε καταλαβαίνω από που έφυγα και πώς θα επανορθώσω. Αν όμως δεν είμαι δρομολογημένος σε αυτό που πραγματικά είναι η φύση μου και δεν είμαι στο στόχο, είτε είμαι σε αρετή, είτε, σε με, είτε είμαι σε επιτώση, είναι τραγικά τα πράγματα. Γιατί αν φαινομενικά είμαι σε αρετή, δεν είμαι η αρετή, μα δεν είμαι στο στόχο. Η αρετή είναι ο δρόμο για τον στόχο. Δεν είναι το, το τέλο η αρετή, δεν είναι ο στόχο η αρετή. Η αρετή είναι η διαδικασία να διαφυλάξω, να περιφρουρήσω τον στόχο. Αν δεν υπάρχει ο στόχο, δεν έχει νόημα η αρετή. Ταυτόχρονα δε, αν υπάρχει αμαρτία και πτώση, η πτώση δεν με θλίβει γιατί να τώρα ξέφυγα από κάποιου νόμου. Με θλίβει γιατί είναι η απόδειξη, είναι το τεκμήριο, είναι το σύμπτωμα ότι έφυγα από τον στόχο και επομένω, αν δεν ξέρω πού να αναφερθώ και μέσα μου δεν είναι η αναφερόμενη καρδιά μου σε αυτή την αναζήτηση για την οποία έχω φτιαχτεί και για την οποία υπάρχω τότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα Με αυτή την εννοία ο Αγίος εάν έλαβε τα όπλα και αγωνίστηκε και εκεί μέσα στον αγώνα ανέπεσε και να απαραίτησε στον αγώνα Ο Θεόδρος λοιπόν από ό,τι φαίνεται είχε αρετή, όταν ήταν μοναχό και ασκείτο. Δηλαδή, ξέρει τον προσανατολισμό τη ζωή του. Και το λέει: Ξέρει το προσανατολισμό, ξέρει ποια είναι η χαρά, ξέρει ποιο είναι ο λόγος τη ζωή σου. Λοιπόν, και να εξέπεσε δεν είναι μεγάλο το κακό. Γιατί κάποιο μπορεί να τραυματιστεί στην πορεία. Το μεγάλο κακό είναι να παρτίσει τα όπλα και να χάσει τον στόχο. Επαναλαμβάνομαι: άλλο αμαρτία χωρί να χάσουμε τον στόχο μέσα στην αδράνειά μας μέσα στην ραφημία μας και άλλο η πτώση μέσα στην άγνοια όπου χάσαμε το στόχο ή δεν βρήκαμε το στόχο η κοινωνία η ηθική του κόσμου δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτά τα μέτρα δεν έχει τα μέτρα αυτά κι ούτε είναι υποχρεωμένη να έχει αυτά τα μέτρα γιατί δεν εχει τα μετρα αυτα και ουτε ειναι υποχρεωμενη να εχει αυτα τα μετρα γιατι δεν λατρευει τον Θεό, ούτε αναφέρεται στον Θεό έχει τον ανθρωπιστικό νόμο έχει τον ανθρώπινο νόμο που αυτό κατανάγκη, εντάξει, εάν η συνείδηση του ανθρώπου δεν είναι καθαρή και δεν έχει επίγνωση, μπορεί ο νόμος αυτό, ότι η συνειδήσεώ μα που είναι από τον Θεό, μπορεί να έχει αλλοιωθεί. Λοιπόν, τα μέτρα του κόσμου δεν κρίνουν έτσι. Δεν σου λέει ο άλλο, κοίταξε, αν έχει το στόχο σου, εντάξει, τα πράγματα είναι καλύτερα. Αλλά εξετάζει τα πράγματα. Έκανε αυτό τελείω, είσαι, είσαι, είσαι καθαρισμένο. Και χθε πήγα σε μια επίσκεψη ενό φυλακισμένου που με συγκλώνησε κατηγορείται για έναν φόνο που πραγματικά δεν ήταν φόνος υπήρχε βέβαιος θύμα στην υπόθεση αλλά εξετάζοντας το όλον του ανθρώπου έλεγα αυτός δεν είναι φωνιάς, είναι όχι απλώς διαφωνιά είναι ενάρετος για τα μέτρα του κόσμου δεν είναι γιατί τα μέτρα δεν έχουν ένα, ένα κριτήριο τελείως διαφορετικό που δεν υποχρεόμενος ο κόσμος να το δει για αυτόν τον λόγο, το κοσμικό δίκαιο μπορεί να καταδικάσει έναν φαινομενικά εγκληματία, που όμω ενώ του να μην είναι εγκληματία. Αντιθέτω, ο κοσμικός νόμος μπορεί να δικαιώσει έναν φαινομενικά ενάρετο που να είναι βρωμερό ενώπιόν του Θεού. Αυτό έτσι είναι. Γιατί τα πράγματα κρίνονται με μια άλλη διάσταση, σε μια άλλη διάσταση που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ φτωχή η κρίση μας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε το βαθύτερο είναι του ανθρώπου. Τι περιεχόμενο έχει. ενώ όμως μένει μαχόμενος, είτε κτυπάται, είτε υποχωρεί προσωρινό νομίζω, ότι κανείς δεν θα ήταν τόσο αχάρισος και άπειρο της πολεμικής τέχνης ώστε να τον κατηγορήσει ποτέ γι' αυτό. Λέει, αν είσαι μαχόμενο, κάπω θα πέσει, κάπω θα υποχωρήσει, κάπως θα, θα, θα προχωρήσει. Κάποιο, και κανεί λέει που είναι έμπειρος τη πολεμική τέχνη, δεν θα κατηγορήσει ποτέ αυτόν. Αλλά ποιο είναι κανεί έμπειρος τη πολεμική τέχνη, μόνο αυτό που ξέρει τον στόχο. Ποιο είναι ο σωστό πολεμιστή, αυτό που ξέρει τι κάστορ θα ρίξει, ποιο στρατόπεδο θα καταλάβει, Πώ να γίνει νικητή. Αν όμω δεν έχουμε εμείς τον στόχο δεν μπορούμε να έχουμε ορθα, ορθά κριτήρια Όσοι όμως δεν επιτίθενται με όλη την ψυχή κατά τον εχθρό είναι δυνατόν κάποτε να τραυματιστούν και να πέσουν κάτω Δέστε παρηγορία που του δίνει ε του λυώσει, παραδέχεται ότι ξεκίνησε με μεγάλο αγώνα και μεγάλη διάθεση αλλά ταυτόχρονα του λέει είναι δυνατόν να πέσουν κάτω Αυτό που έπαθες λέει και εσύ τώρα διότι έδειξε ότι δέστε. Εδώ είναι το γουητευτικό του Αγίου Χριστό. Εδώ τα δίνει, είναι όλα τα λεφτά. Δεν στη λέει τώρα. Τι θα μπορούσε να του πει, Εσύ που έπεσε, Εσύ άνθρωπο είσαι, αλλά είσαι ένα Πώς Πώ, με τι τρόπο τον ανεβάζει και του δίνει την αυτοεκτίμηση και την ελπίδα. Τι του λέει, Διότι έδειξε ότι ήθελε διαμοιά να φωνεύσει τον όφητο διάβολο, είχε μεγάλη όρεξη και μεγάλο ζήλο. Και το ίδιο ο διάβολο και σε κατεκρίνισε. Σαν να του λέει: Αναγνωρίζει ότι αγαπά τον Θεό. Αναγνωρίζει ότι έχει μεγάλο αδρύο φρόνημα. Μην το εγκαταλείπει αυτό. Δέστε, το επισημένει το πρόβλημα με έναν τρόπο που του δίνει αξία. Γι' αυτό είναι ο Άγιο. Αυτή είναι η παιδαγωγική που εμεί αγνοούμε, γιατί είμαστε κοιμισμένοι. Είμαστε μέσα στα πάθη μα, μέσα στη μα. Να δείχνει τον άλλον το, το πρόβλημά του και να του δίνει ε, ε, ε, τιμή. Του δίνει τιμή δείχνοντα το πρόβλημά του. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή να, να λε την αμαρτία ενιστολά άλλο, με τέτοιον τρόπο όχι απλώς να τον προσβάλλεις γιατί δεν εστιμή και να τον εθαρρύνεις αυτό είναι το γοητευτικό του Θεού δηλαδή το, το, το, το, το, το σημαντικό στοιχείο και αυτό είναι λεπτά τα πράγματα μπορεί και ένας άλλος άνθρωπος να τον κατηγορούσε και να του επισήμανε το πρόβλημα αυτό του μοναχού αλλά πώ διακρίνουμε πότε είναι του Θεού και πότε του διαβόλου αν υπάρχει ελπίδα αν δίνεις ελπίδες στον άνθρωπο Αν φέρνει ειρήνη στην καρδιά του Και αν του δίνεις όρεξη να ξεκινήσεις τον αγώνα Οτιδήποτε άλλο Είναι μια δαιμονική κατάσταση ή Γιατί βγαίνει η δαιμονική κατάσταση Γιατί βγαίνει από μας πάθος Μια εμπαθής κίνηση Προσέξτε το Πως πω κάποιες φορές Όταν συζητούμε και επισημαίνουμε το πρόβλημα σε κάποιον Ο Και πότε ειρήνευει Όταν ξεκάθαρα Αν το ψάξουμε βγαίνει από μας εμπαθής κίνηση και λέμε τον αλήτη θα το αποδείξουμε τι είναι για να σταθούμε εμείς καλύτεροι όταν όμως δεν υπάρχει αυτή η εγωιστική σύγκρουση ενά λεπτό στοιχείο ανταγωνισμού με κάποιον γιατί έχουμε κάποιο συμφέρον μυστικό, ψυχολογικό ε, ε, ναρκισιστικό είναι λεπτά τα πράγματα αυτά για παράδειγμα να το έτσι, χόντρο εδώ, εδώ, καταλάβουμε μια γυναίκα μπορεί να συγχωρήσει άνετα το παραπάτημα του γείτονα, του άντρα ποτέ γιατί θα του πει μα τι λέει η γραφή, μα τι είπα παπάς, και εσύ είμαι πρόσβαλες γιατί υπάρχει ιδιοτελής λόγος, βγαίνει μια, ένα πάθος ότι προσβλήθηκα, δικήθηκα και βγαίνουν όλα τα ηθικά αλλά με αυτό το πνεύμα δηλαδή θα σε κατατροπώσω αυτά μπορεί να βγουν σε λεπτότερο σημείο σε άλλε περιπτώσεις μπορεί να κάποιο για παράδειγμα που έρχεται στην εκκλησία έχει να ξεομολογηθεί σε κάποιον παπά. Επειδή όμω έχουμε κάποιε ιδεολογικέ διαφορέ σε θρησκευτικό πνευματικό πεδίο, και όταν κάνει κάποιο ένα παραπάτημα, του βγάζουμε όλη την εμπάθεια που είχαμε προηγουμένω για, για αυτόν τον ιδεολογικό ανταγωνισμό που είχαμε. Και νιώθει άλλο να μην αναπαύεται. Κάτι δεν πάει καλά. Άλλες φορέ όμως επειδή νιώθουμε ε, συμπάθεια και είμαστε έξω από όλα αυτά τα πράγματα και νιώθουμε και τη δική μας αναπηρία και θέλουμε να δώσουμε ελπίδα στον άλλον άνθρωπο του λέμε τα ίδια αλλά με τέτοιο πνεύμα που ελευθερώνεται ο άλλος. Δείκτης δηλαδή είναι αν ο άλλος ελευθερώνται ή όχι. Αν ο άλλος λαμβάνει ελπίδα να προχωρήσει ή όχι. Οτιδήποτε σφίγγει την καρδιά του ανθρώπου δεν άκουσε λόγω Όσο και ένα θεολογικός ο λόγος. Το πνεύμα μαρτυρεί, η εμπειρία που λαμβάνει το πνεύμα μαρτυρεί πότε είναι του Θεού ή όχι. Και πρέπει να ψάξουμε τι στραβό υπήρχε σε αυτή τη δικασία. Και δεν είναι πνευστινό ο άνθρωπος. Βγάλαμε δικά μας πάθη. Κάναμε δικές μας προβολές. Σε αυτό που ήρθε απεραντί μας. Δεν ήμασταν εμεί καθαροί. Γι' αυτό είναι πολύ λεπτό αυτό το στοιχείο που ο Άγιος Χριστός το τονίζει. Ναι, λοιπόν, διότι έδειξε, φανταστείτε να βάλουμε εμεί τον εαυτό μα στην κατάσταση του μοναχού που εξέπεσε. Και αν μα λέγανε τέτοια πράγματα, πώ θα Να μα λέει ότι κοίταξε ο αγωνιστή πέφτει. Αυτό που ξέρει από πολεμική τέχνη δεν μπορείς να σε κατηγορήσει. Συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Και συνέβη αυτό γιατί ξεκινήσει με μεγάλο ζήλο να χτυπήσει τον διάβολο και αυτό σε φθώνησε και συνδούργησε τι παγίδε. Αυτό όμω έτσι κάνει. Ε, δίνει ελπίδα στον άνθρωπο, τον αναπτερώνει. Αλλά όμω λέει, έχει θάρρο. Έχει ανάγκη ο λίγο ύψο. Νήψη τι σημαίνει η προσευχή. Η πνευματική τροφοδοσία. Η εσωτερική ζωή έχει όμως, αλλά όμω έχει θάρρο του λέει. Έχει ανάγκη ο λίγη ύψιο. Διάκριση του λέει, Ξεκίνα τις μετά, ξεκίνησε τη Ζήνει τα λάδια κλπ. Και έτσι τα πράγματα απλά του λέει. Του δίνει είναι θάρρο. Έχει ανάγκη ο λίγη ύψο. Γιατί δεν ξεπερνούνται τα πάθη με το να προσπαθώ να συμπιέσω τα συναισθήματά μου, τις σκέψεις μου τις ορμές μου και τα ένστικτά μου τα πάθη κατευνάζονται όχι όταν νεκρώνονται όταν μεταποιούνται όταν μεταμορφώνονται και αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με τη χάρη του Θεού Όσο ανθρωπο λοιπόν γεμίζει, τροφοδοτείται πνευματικά λυθινά, γλυκένεται η καρδιά του, χαίρεται η καρδιά του, αυτή η χαρά λοιπόν, αυτή η δύναμη της χαράς μεταποιεί τα πάθη. Η ζήλια γίνεται συγχωρητικότητα. Ο εγωισμός γίνεται επί Τι τα μπορεί τον άνθρωπο... Είπαμε, ο άνθρωπο όταν είναι κλεισμένο στον εγωισμό του ή στην ανάγκη του για αναγνώριση. Φανταστείτε λοιπόν να κάνουμε ένα σενάριο. Ένα άνδρα που είναι γυναικοκατακτήτη, ε, φανταστείτε έναν άντρα που τρέφει και που του λένε: Πόσε γυναίκε καταφέρνει, ή μια γυναίκα αντίστοιχα, πόσοι άντρες τι θαυμάζουν. Ξαφνικά να φτιάξει ένα δεσμό και να τον παρατήσει η κυρία και σε μια εβδομάδα με κάποιον άλλο. Θα τρελαθεί, θα βάλει όλο το εγωισμό. Γιατί. Γιατί βγήκε αυτή η αίσθηση ότι όλα αυτά υπηρετούν το εγώ μου. Αυτό τι θα βγάλει, Εκδικητικότητα, ζήλια, ένταση. Η ζήλια, η καταρχήν, η ζήλεια είναι η ότι η αγάπη μας δεν είναι καθαρή. Είναι εγωιστική αγάπη, όπου αγαπούμε τον άλλο για να παίρνουμε. Δεν αγαπούμε τον άλλο για το καλό του. Αυτή λοιπόν η ελευθερία τη αγάπη δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το λέμε θεωρητικά, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πρέπει ο άνθρωπος να σταυρώσει τον εγωισμό του. Και δεν σταυρώνει τον εγωισμό, αν δεν γευτεί ο άνθρωπο δια της νήψεω έναν άλλον τρόπο ύπαρξη, μια άλλη αποκάλυψη τη ζωή, μια άλλη χάρη, μια άλλη χαρά, μια άλλη καταξίωση. Χρειάζεται να γεμίσει η καρδιά μα από μια άλλη χαρά που να υποβαθμίσουμε μέσα μα αυτό που μα προβάλλει ω σημαντικό. Και λέει δεν θα μείνει τότε ούτε ίχνος από εκείνο το τραύμα. Μάλλον δε με τη χάρη του Θεού θα συντρίψεις και αυτήν την κεφαλή του εχθρού. Ας μη σε ενοχλεί το γεγονό ότι η εμποδίσθησης τούτο αμέσως και εξ αρχής, δε Μόλις ξεκίνησες την πορεία σου. Διότι είναι, δέστε τι του λέει πάλι. δηλαδή μεγάλο μεγάλος μαέστρος ο Άγης Άστομος. Αυτό τέτοιους πολιτικούς θα θέλαμε λοιπόν ας μη σε ενοχλεί λέει, το γεγονός αυτό την ποδίστησης του τον μέσως και εξ αρχής, στα πρώτα βήματα της πνευματικής σου πορείας της μοναχικής σου διαδρομής λοιπόν. Λοιπόν. Λοιπόν, λέει διότι διότι είδεν ο εχθρός και διέβλεψε μάλιστα με οξυδερκεία την αρτή της ψυχής σου και συνεπέρανε εκ πολλών δεδομένων ότι θα εξελιχθείς εις γεννέων αντίπαλών διότι ενόμιζεν ότι εσύ με την τόση και τέτοιου είδους προντίδα που έλεξες αμέσως κατά αυτού ή έμενε άπρακτος μέχρι τέλους ευκόλος θα τον κατέβαλες σου τονίζαμε έτσι ας το πολεμήσουμε δια το έσπευσεν ή γρύπνησεν ορθώθεν ισχυρός εναντίον σου μάλλον όμως εναντίον του εαυτού του ή αν θελήσεις να τον αντιμετωπίσεις γενναίως σαν να του λέει Αντωνα Τελικά αυτό το κακό του κεφαλιού του, εάν όμω εσύ ξυπνήσει και αγωνιστεί εναντίον του, θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι. Ε, είπατε πάντα ότι η αμαρτία είναι δίψα για τον Θεό. Αυτό φαίνεται λίγο πιο σαν Δηλαδή πώ το εννοείτε, Διψάω για τον Θεό και εποθούμε στην αμαρτία. Διψάω για τον Θεό και επειδή δεν έστρεψα, υπο, Δηλαδή η αμαρτία είναι υποκατάστατο τη ζήτηση του Θεού. Στην ουσία έρχεται να ικανοποιήσει αυτό που φύνται ο Θεός με τρόπο που δεν, είναι θε, που δεν είναι θεϊκός δεν είναι πραγματικός, δεν είναι αληθινός δεν είναι ο Θεός δηλαδή είναι διαστροφή εκτροπή της ύψα του Θεού αλλά την, αυτή τη βασική ανάγκη έρχεται να ικανοποιήσει γι' αυτό ο άνθρωπος περιπαθός οδηγείται στα, στα πάθη και εξαρτάται από αυτά συνεχίζει ο Άγιος Σε περίπτωση που κάποιου μονακός και τώρα σημερινέκο και λέμε, τέτοιο, α, μάρτι, μάρτι, μάρτι, ολίσθημα, και κάτι τέτοιο αμάρτημα, όλοι αίσθημα. Μπορεί να ξαναπανένει στη μοναχική τάξη ναι, ναι. Έχω κάτι κατακλούδιο. <laughs> <laughs> <laughs> θα του το πείτε, μπορεί. <laughs> <laughs> <laughs> Δεν πρόκειται. Mm -hmm. <laughs> Λέγιε Δασπίνα. για το καταφέρει του λέει την αλήθεια του λέει την αλήθεια <coughs> και πάντοτε ο παιδαγωγικός ο παιδαγός συγγνώμη παίρνει στοιχεία της πραγματικότητας και τα αξιολογεί <coughs> δεν του παίζει παιχνιδάκι <coughs> Βεβαίω κάποιες φορές όπως μας λέει και ο Βάσης Ισάκος Σύρος δίδεις αρετή σε κάποιον για να του δώσει θάρρος και να προχωρήσει του λες για αρετές που δεν έχει για να μπει σε μια διαδικασία να και να ξεκινήσει, έτσι δεν είναι. Αυτό όμω δεν είναι και ψέμα. Γιατί έχει τη δυνατόν ανθρώπους για τέτοιες αρετές. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι πνευματικά ανάπηρος. Πατέρα συγγνώμη για τη Όσον αφορά το θέμα της αμαρτίας και τη δύοσης του Θεού επειδή βλέπω την δημιουργική πρόγμα σε όλους μας. Η δίψα του Θεού μήπως η αστοχαίρια ψάχνουν να βρούμε έναν άλλο Θεό αντί του Θεού, Πραγματικά. Mm. Μια αμαρτία είναι η αναζήτηση ενό Θεού, που Μπορεί να είναι αστολή, ένας το... ο καλύτερο. Ένα ο οποίο πάει στα ναρκωτικά στην Εροήνη, Τι ψάχνει, Τον παράδεισο. Αλλά ποιον παράδεισο. Ψάχνει τον Θεό. Αλλά ποιον Θεό. Ένα ο οποίο γεννάει από εδώ και από εκεί. Τι ψάχνει. Ένα ο οποίο θέλει να ανέβει. Στην εξουσία. Να γίνει άρχοντας. Με το πρόσχημα να σώσει τον κόσμο. Γιατί το κάνει. Για να γίνει Θεός. Πσάχνει τον Θεό μέσα από τη δόξα. Γι' αυτό μόνο ένας άνθρωπος που... Ό,τι κάνει... Το κάνει... Χωρίς να λατρεύει την δόξα... Έχει καθαρό νου... Και έχει διάκριση να είναι πιο αποτελεσματικό. Δεν θα μιλήσουμε εμεί με όρου πολιτικού που θα γνωρούμε, Αλλά γνωρίζουμε σε όλα τα επίπεδα... Τα καθημερινά, τα προσωπικά, τα διατομικά, αλλά και σε γενικότερα πλαίσια, ένα άνθρωπο γίνεται σοφό και διακριτικό εφόσον είναι ταπεινό. Και ποιο είναι ταπεινό σε αυτή την περίπτωση, αυτό που δεν λατρεύει τη δόξα, που δεν λατρεύει το χρήμα, που δεν λατρεύει τον εαυτό του. Ποιο είναι ο σοφό ηγέτη, αυτό που δεν λατρεύει τον εαυτό του. Που δεν είναι εναρκισιστή. Ο εναρκιστισμό και η λατρεία του εαυτού μα μα τυφλώνει, μα κάνει χαζού. Δεν έχουμε διάκριση. Είμαστε ασαλεμένοι. Σε κάθε περίοδο όταν προσπαθήσουμε λοιπόν να υπηρετήσουμε τη δική μα ανάγκη με αυτόν τον τρόπο. Χάνουμε τα μυαλά μα. Μπαίνουμε σε εμφανθεί διαδικασίες και καταστάσεις και εκεί πλεκόμαστε. Πολλά. Πολλά. Είπατε τέτοιο τέλο πάντων. το Την πρασίδα, α το πάρουμε ό,τι το είπαμε. να το το αν για με την αλήθεια, για όσα αν υπάρχει τέτοιο. Ξέρω, η δουλειά μου αυτή είναι, δεν είναι αυτή. <laughs> δεύτερο, και για να ξέρω πρέπει να, να, να, να έχω καθαρότητα, ο ίδιο. Άμα δεν έχει καθαρότητα, δεν μπορεί και να διακρίνεις ποιο είναι και δεν είναι το σκοπό μα Γιατί αν ψάχνουμε ποιο είναι, τότε με σε μια διαδικασία κατάκριση και σήμερα είμαστε κι εμεί τυφλωμένοι. Το δεύτερο, σχετικά αν η, ε, η αμαρτία είναι η αλήθεια, το ψέμα και η αλήθεια. Σαφώς υπάρχουν διάφορα επίπεδα ψεύδους. Μπορεί να λες ένα αντικειμενικό ψέμα ότι τι, τι, πέρασες από το σπίτι μου, δεν πέρασες και πέρασες. Ένα ψέμα. Και αυτό έχει κάποιο λόγο. Μπορεί να είναι πιο ουσιαστικό το ψέμα. Ένα ψέμα είναι να υποκρίνεσαι την ενάρετη εννοήση γεμάτη λογισμού μέσα σου. Ταλαιπωρήσει. Ένα ψέμα είναι να υποκρίνεσαι ε, ότι είσαι φιλάνθρωπος για το λαό και αντιπαθείς την εξουσία και να είσαι ο πιο εξουσιαστικός άνθρωπος mm. να πάντα γίνει το δικό σου mm. λες εγώ είμαι πώς το λέμε κοινωνικός επαναστάτης ε, ε, αγαπώ τον κόσμο αλλά ρε φίλε θα γίνει το δικό μου θα γίνει το θέλημά μου σε θέλω τελείωσε θα είμαι υπακούσης αυτό είναι ένα ψέμα ε, άλλη αλήθεια και αλήθεια σημαίνει κάτι το οποίο δεν ξεχνιέται κάτι που δεν υ, υ, υ, υ, υπόκειται στην αλήθεια έτσι όχι με την απλώς τη μνήμη, αλλά του βιωματικού γεγονότος ότι αληθινό είναι το αιώνιο αυτό που δεν ευθύνεται, αυτό που δεν έχει θάνατο αυτό που δεν τελειώνει και αυτό είναι ο λόγος του Θεού και η πτώση είναι η άρνηση του λόγου του Θεού ότι λοιπόν είναι έξω από το Λόγο του Θεού από το θέλημά Του και δεν κοινωνούμε του Λόγου του Θεού της πρότασης του Θεού για ζωή που κυρίως εντοπίζεται στη, στην πρόταση αγαπάτε τους εχθρούς ή αν θέλουμε να δούμε τον πυρήνα του Λόγου του Θεού μέσα στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων και όταν το οποίο αποτυπώνει κατά απόλυτον τρόπο την αλήθεια είναι οι του εχθρούς η αγάπη προς εχθρούς, όμως, μπορεί να άρνηση, είναι άρνηση καταρχή της δικαιοσύνης και άρα άρνηση της αντικειμενικής κοσμικής αλήθειας και φαινομενικά υπηρεσία του ψεύδους ενώ είναι πτώση στα μάτια του Θεού το να μην αγαπώ τους εχθρούς μου άρα δεν είναι μαθηματική όρη εγκεφαλική αλήθεια και ψέμα είναι ένα βιωματικό γεγονός που αποκαλύπτεται στην καρδιά του ανθρώπου που σταύρωσε τη λογική του που ξεπέρασε την υπερηφάνεια του νου και παραδείκε στο θέλημα του Θεού άνθρωπος ο οποίος κάνει 300.000 λογισμούς για να δικαιώσει τον εαυτό του δεν λατρεύει τον Θεό, λατρεύει την, το νου του. Και με αυτόν τον νου προσπαθεί να αναλύσει την αλήθεια το ψέμα και δαιμόνιζε ακόμη περισσότερο και την μπερδεύει την καρδιά του. Γιατί η αλήθεια και το ψέμα ξεπερνά τα νοητικά όρια των μαθηματικών όρων. Η Άννα, λοιπόν λέει. Οι για τους δεν έχουμε ευθύνη τη στιγμή που ψηφίζουμε. Βεβαίω έχουμε ηγέτε και ο πρώτο ηγέτη που έχουμε ευθύνη είναι εσύ η μάνα στο σπίτι σου. Αυτό είναι ο ηγέτη. Τον ηγέτη δημιουργούμε εμεί. Δηλαδή, αν στην οικογένειά σου εσύ είσαι ένα ηγέτη, είσαι ένα ηγέτη εκεί. Αυτό σου αναλογεί. Εάν μορφώσει συνείδηση βιωματική στο σπίτι σου, ποιο είναι ο αληθινό τότε θα έχει τη διάκριση που πρέπει να κάνει. Αν υπάρχει κάποιο να ψηφίσει σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά εμεί τι κάνουμε, απομακρυνόμαστε από την προσωπική μα άνεμηση ευθύνη που και εμείς είμαστε ηγετίσκι σε δουλειά μας, στις σχέσεις μας, στο σπίτι μας και πάντοτε μάλιστα επιδιώκουμε τον ρόλων του ηγέτη. Όχι για να το διαχειριστούμε ορθώς αλλά για να μας αναγνωρίζει ο άλλος. Με αυτή λοιπόν τη λογική που θέλουμε να μας αναγνωρίζει ο άλλος προσπαθούμε να κρίνουμε και τον ΑΒ ηγέτη. Με τι κριτήρα θα είναι. Θα αυτά που θα προβάλλονται αυτά που έχουμε εμείς. Μόνο αν εμεί αρνηθούμε τον ρόλο του ηγέτη και πάρουμε τον ρόλο του διακονητή για να αναπαύσουμε τον άλλον τότε πραγματικά γιατί είναι αυτός τι λέει ο Κύριος ε, Μα έδωσε, έδωσε στις μαθείς εξουσία του πατήνε πάνω όφεων και σκορπίων ποια είναι η εξουσία που έδωσε ο Χριστός η ικανότητα να θεραπεύουν όχι ικανότητα να τιμώνται η ικανότητα να θεραπεύουν Λοιπόν η ευθύνη λοιπόν του ηγέτη, του ηγετίσκου, είναι όχι να γίνει τυραννίσκος καλύπτοντας όλα τις, τις ελλείψεις πάνω στους, στους, στους, στους άλλους αλλά να αποκτήσει την ικανότητα θεραπείας και η ικανότητα θεραπείας προϋποθέτει απαραίτητο τη μετάνοια δεν μπορείς να δώσεις δυνατότητα θεραπεία αν ίδιο δεν έχει θεραπευτή χωρίς μετάνοια λοιπόν πως μπορώ να γίνω θεραπευτής του άλλου και κατ τρόπον καταχρηστικών ηγέτης Λοιπόν, ποιος είναι ο ηγέτης ο μετανόων Ποιος είναι ο ηγέτης αυτός που καταλαβαίνει τα χάλια του Ποιος είναι ο ηγέτης αυτός που αναγνώριζει την πραγματικότητά του Και τη στρέφει στη σωστή κατάσταση για θεραπεία Όσο λοιπόν δεν μετανοούμε Φιλολογούμε Όσο δεν μετανοούμε Και δεν έχουμε βιώματα Λέμε κουβεντούλε. Εάν λοιπόν λέει κανεί Αποχαυνοθεί σε ένα άλλο σημείο μιλάει ο Άγιος Χρισόστομος. Εάν λοιπόν κανείς αποχαυνωθεί και αφήσει την Ιερά να αυτήν άγκυρα, τότε αμέσως θα πέσει και θα πνιγεί στην άδειωση τη κακία. Λοιπόν, θεωρεί ο Άγιος Χρισόστομος ότι ο μεγαλύτερος εχθρός είναι η απόγνωση και η αποχαύνωση. Δύο είναι χθροί κάπου άλλου ο Είναι η απελπισία, και η ραθυμία. Και λέει κατά παράδοξον τρόπο... Το ένα τρέφει το άλλο... Η απόγνωση... Οδηγεί στη ραθυμία, Δηλαδή σε... Βαλτώνει... Σε εξαντλεί... Σε καθυλώνει... Και δεν μπορείς να προχωρήσεις... Και η ραθυμία λέει... Επειδή δεν ξεκινάς να πάρεις δυνάμεις... Δεν βλέπεις ελπίδες στον εαυτό σου... Και θα σε οδηγεί στην απόγνωση... Είναι δύο πολύ καλά συνεδεμένα στοιχεία... Η απόγνωση και η ραθυμία. Εάν λοιπόν λέει κανείς αποχαυνωθεί και αφήσει την Ιερά αυτή να το τότε αμέσως θα πέσει και θα πνιγεί εις την της κακίας. Αυτό γνωρίζουν καλά ο πονηρός. Μόλις αντιληφθεί ότι βαρυνόμεθα στη τη συνείδηση εκ κακών πράξεων, τι κάνει. Έρχεται και αυτός και μας προσθέτει το λογιό τη της απογνώσεως. Όταν αρχίζει η συνείδηση να γίνεται βαριά και μία δυστημία. Το, ο διάβολο έρχεται και προσθέτει περισσότερο στην χώρια και ενοχή για να εξαντλήσει τον άνθρωπο να μην πει στην πορεία του. Έρχεται λοιπόν και αυτός και μας προσθέτει τον λογισμό της απογνώσεως ο οποίος και είναι βαρύτερος από το μόλυβδον και αν το δεχθούμε τότε κατανάγκη αφού παρασυρθούμε αμέσω λόγω του βάρους μας προς τα κάτω και αποσπασθούμε από το σχοινείο θα κατέλθουμε στο βάθος των κακών. Γιατί κακόν όταν άνθρωπο απελπιστεί, μεταρχίσει να κάνει τα πάντα. Όταν χάσει την ελπίδα, δεν είναι απλώ ότι παίρνει μια κατάθλιψη. προσπαθείς να καλύψει. Συμβαίνει πολλέ φορέ όταν να κάνουμε μια αμαρτία και στενοχωρηθούμε. Αντί να γυρίσουμε μπροστά στον Θεό με θάρρο, με παρησία και με ελπίδα να ομολογήσουμε το πρόβλημα και να διορθωθούμε, τι κάνουμε. Απογοητευόμεθα και καλύπτουμε τη στενοχώρια τη αμαρτία με καινούργια αμαρτία. Όπω ένα ναρκωμανίζει, να ξεχάσει τη θλίψη του, κάνει και και δόση. Σπέρνουμε διαρκώ τι δόσει μα. Εκεί όπου βρίσκεσαι και εσύ τώρα, του λέει: Επειδή εγκατέλειψε τα προστάγματα του πράου και τα ταπεινού δεσπότη, και εκτελεί όλα σα προσταγά του ομού και τυραννικού και άσπων διεχθρού τη σωτηρία μα. Και έθραυσε, λέει, τον Χριστό ζυγόν του κυρίου, και έριψε καταγή των ελαφρών φορτίων. Και αντί αυτόν περιευλήθη των σιδρούν κλειών. Οι ελαφρών φορτίων χαρακτηρίζει τον Χριστό. Να κάτι άλλο θέλετε. γιατί δηλαδή ο Χριστός είναι σαν να ζητάνει μετά μια, άποση, μια πολλά να τελειώνει και μετά το ξαναπτύχνουμε τίποτα είναι κάτι γιατί θα τη δώσει με κάποιο σχετίζεται σχετίζεται και είναι απολύτως το ίδιο όταν κανείς μετανοεί και έπεσε δεν ξεκινάει με την πρόθεση θα μετανούσει για μια βδομάδα και θα σε αμαρτήσω ξεκινάει με την πρόθεση άπαξ ξεκινάει με το μικέτι αμάρτανε έτσι κάνουμε λέει δεν το ξανακάνω λέω ομολογώ άλλο η αδυναία μεταφέρει αλλά δεν ξεκινώ με τη διάθεση, εντάξει για μια εβδομάδα και, <laughs> και αν μου θα δούμε. Και αν δεν καμιά καλή περίπτωση, <laughs> επομένως. μα αυτή την έννοια λοιπόν δεν είναι πραγματική μετάνια. δεν είναι μετάνοια. Έτσι δεν είναι. Χρειάζεται ήταν να μισείς την αματία από την καρδιά του, να καταλάβει την φθορά... Άλλο μετά η αδυναμία, η κατάκριση, τα κενά που αφήσαμε μέσα μα, η απομάκρυνση από την χαρά του Θεού και να φέρει την καινούργια προσοχή. Αλλά καινούργια, καινούργια μετάνια. Μα δεν είπε ο Κύριος, μέχρι πότε να σηκώρει, Με εφτάκι, Επειδή δεν κουαντάξει επ' Άπειρε φορέ, εφόσον ο άνθρωπο μετανοεί. Το θέμα είναι όμω ότι αλλοιώνεται σιγά σιγά όμω το ήθος μας Εάν εθιστούμε στην αμαρτία και γίνεται ψεύτικη μετάνια μα. Και δυσκολεύεται ο άνθρωπο να Να επανορθώσει. Πολλέ φορέ δεν είναι που μα πιάνει ένα κόπο εσωτερικό που λέμε με το, κουραζόμαστε τόσο πολύ από την αμαρτία που με το στόμα λέμε Ήμαρτο, αλλά η καρδιά μας είναι αλλού και αλλού είμαστε τόσο θολωμένοι και σε σύγχυση. Χρειάζεται λοιπόν αυτό να αναβαπτιστεί, να ανακαινιστεί, να ανακαινιστεί το είναι μα. Με την εξομολόγηση, αφώ το άνθρωπος άνθρωπο. Η, η μετά μια διαρκή κατάσταση. Μια διαρκή επίγνωση του γεγονότο. Τη απομάξης από το Θεό και τη χαρά μας ότι είναι ο Θεός και αυτό ιερουργείται συνεχώς ενεργοποιείται με τη συνεχή τροφοδοσία την πνευματική, δηλαδή η προσευχή είναι η χαρά μας η προσευχή είναι ο καθυριμός αναβαπτισμός μας η, η, η, η μελέτη είναι μια διαρκής εγρήγορση μέσα από τις εμπειρίες των Πατέρων μας μέσα από τι εμπειρίε των ανθρώπων που πέρασαν από κάποια διαδικασία. Όσο δεν. και είναι λάθο ο άνθρωπος αυτό είναι η ραθυμία που λέμε. Μετανόησα, εξομολογήθηκα, θα κινήσω κιόλα και μετά το έρχομαι στα κόκκορα. Αφινόμαστε. Ε, μετά βαθυμία μια μείωση τη χαράς που είχαμε και τι γίνεται, να το ποτήρι. Μετανόησα το κέντρο γάρου, πάω βάρος και πέφτουμε. Όσο όμω διαρκώ μένουμε στέρεοι και δρομολογούμεθα σε αυτή κατάσταση, είναι πιο, πιο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν. Κάτι άλλο λέει εδώ ο Άγιος μας. επειδή δεν ξέρω αν το βρίσκω εύκολα αναφέρει κάπου αλλού τον Θεόδωρο και του λέει μην τρομάζεις με το γεγονός πόσο δύσκολο είναι κανείς να μετανοήσει και λέει όταν κανείς είναι μέσα στην αμαρτία του φαίνεται πολύ δύσκολο να επανέλθει «Πόρεσε τώρα που συνήθεις εδώ, τι μου λένε τώρα» Και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι πού θα πάμε, πόσο ψηλά θα πάμε. Λέει ο κάνε το λίγο. Κανείς πανικοβάλλεται με την ιδέα της αλλαγή ε, γιατί έχει συνείδηση σε έναν, τρόπο, σε έναν τρόπο ζωής. Το γνωρίζει αυτό ως καλός πολεμιστής ο Άγιος Χρυσόστομος και τι του λέει. Του λέει ξεκίνα λίγο λίγο. Κάνε αυτό που μπορείς. Και όταν ξεκινήσει ο άνθρωπος και κάνει το πρώτο βήμα, αρχίστηκε να καταλώνει ότι το πράγμα δεν είναι τόσο Όπω κανένα φορά θέλει να κάνει λίγε και είναι Βράδυ, είχε Είδα και τη τηλεόραση, είδα και το... μια εκπομπή και την άλλη. Με τόσο απλά Πού να σηκωθεί τώρα για μετάνιε. Πού να κάνω τώρα τελε 30 μετάνιε, 50 μετάνιε. Αν ξεκινήσει τι 5 πρώτε, έρχονται όλε μετά. Η όλη ιστορία κάνει πρώτο βήμα. Είναι να, πάρουμε, να κάνουμε έτσι. Ε, ε, ε, να, ε, ε, ε, λέει κάποιο, ε, Πώ ερωτεύεσαι, να κάνει ένα κλικ, πάτε. Έκανε ένα κλικ εδώ να κάνει ένα κλικ να σηκωθεί να πεις τώρα και σηκώνομαι και στα πνευματικά ένα κλικ είναι η σχέση με το θέμα είναι ένα κλικ είναι αλλά πρέπει και να δούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία δια τούτο λέει και ο διάβολος επειδή γνωρίζει ότι διαπράξανται στα μεγάλα κακά όταν αρχίζουν να μετανοούν πράττουν τούτο πολύ έντονα καθότι γνωρίζουν όσα επιμέλησαν οι ίδιοι φοβείται και τρέμει μήπως ποτέ κάνουν αρχή της μετανοίας διότι όταν αρχίσουν τότε προχωρούν ακάθεκτοι και υπό τις μετανία αναρυπιζόμενοι ως αν πυρ επεξεργάζονται τας ψυχάς των καθαροτέρας και από τον καθαρό χρυσό ως οθούνται από κάποιον άνεμον ισχυρό τη συνδύσεως και τη αναμνύσεως των αμαρτημάτων εις το λιμένα της απαθίας και εις ευρίσκονται Εις πλεονεκτικότερα θέση από τους μη αμαρτήσαντας καθόλου Εάν το έλεγε κανείς σήμερα το λένε τι λέει Τι μα λέει ο άγγελος να μαρτήσουμε ε, Πάτ' δεν είναι σου αυτό το κήρυγμα Δεν είσαι τι λέει Και εις τούτο νευρίσκονται εις πλεονεκτικότερα θέση από τους μη αμαρτάνοντας καθόλου Δεν είναι καταληστικός ο λόγο. Και <laughs> <Ποιος> τι λέει και <laughs> είναι καθόλου <laughs> εις ότι έχουν περισσότερον ορμητική την προθυμία Τον όμως έχουν και σχεροτέραν τη συνήθεια και την έξι είναι μεν πιο προνομιούχοι αλλά υπάρχει μνήμη, υπάρχει εμπειρία, υπάρχει έξι που σε τραβάει πιο κάτω καμιά φορά ή υπάρχουν οι αναμνήσεις που δεν είναι εύκολο να φύγουν αρκεί όπω είπα και πριν να κάνουν αρχήν διότι το δυσχερές και δυσκατόρθωτο είναι τούτο που να εμπορέσει κανείς να σταθεί εις την και εγγύσει τα πρόθυρα της μετανοίας και να αποθήσει και να καταβάλει τον εχθρό που κάθεται στην ίσοδον και εκπέμπει πυρ. Διατίον σε παρακαλώ μήνα πριν ακόμα καταποντιστής βιαίος υπό τις μέθεις αυτής να ανανύψεις και γερθεί και να εκδιώξεις τη σατανική κρεπάλη και αν δεν είναι δυνατόν, λέει, να το κάνεις δια μιας, να το κάνεις τουλάχιστον κατ' λίγον και με ήρεμον τρόπο. Η Σεμέ όμως φαίνεται ευκολότερο να αποδεσμευθεί κανείς από όλα μαζί τα απερισφύγγοντα αυτό σχηνία και να μετατεθεί στον αγώνα της μετανοίας. Εάν όμως τούτο σου φαίνεται δύσκολο, ανάλαβε την οδό που οδηγεί τα ανώτερα όπως κι αν θελήσει αλλά μόνο ανάλαβε... και φρόντιση για την αιώνια ζωή. Τι πράγματα λέει, ε, τι διάκριση... τι, τι ελευθερία δίνει, ε. δεν του λέει τι κανόνα να κάνει, για παραδείγμα. Του λέει... εγώ σου λέω ξεκίνα κατευθείαν, δεν μπορείς... λίγο, λίγο, λίγο... και δεν θα σου υποδείξω ότι... όπως νομίζεις εσύ, αρκεί ξεκίνα τον αγώνα... Ξεκίνα την προσπάθεια, όπως εσύ αναπάδεσαι... αρκεί να ξεκινήσεις. Ναι, σε παρακαλώ και σε της προτέρασης ουδοκιμήσεως και παρησίας έτσι πάλιν ασείδομεν επάνω στην ίδια κορυφήν της καρτερικότητος Αυτή λοιπόν <coughs> λίγα πράγματα και πολλά αλλά ίσως θα δούμε και την επόμενη Δευτέρα είναι που αναφέρει ο Σώστομος μας μεταφέρει ένα ήθος ένα πνεύμα αυτό που μας γεννά είναι η άνεση με τον Θεό και άνεση με τον εαυτό μας και άνεση και με την αμαρτία μας αλλά κυρίω μας βάζει τον πόθο να αναζητήσουμε τον Θεό. Όχι γιατί το έχει ανάγκη ο Θεός. αυτή είναι η χαρά μας. Δεν θα το καταλάβουμε αν δεν το ζήσουμε. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να μπούμε σε αυτή τη δικασία, να βιώσουμε αυτή την πραγματικότητα. Και ο Θεός δίνει ανάλογα με το φιλοτιμό μα. Ανάλογα πόσο άνθρωπο μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Αν εμεί υστεροβούλο και με άλλου λόγου πλησιάζουμε. Δεν μπορεί να κατορθωθεί κάτι Όταν έχει το άλλος ας πούμε και ζητάει Από τον Θεό να τον βοηθήσει Για να νικήσει Τους εχθρούς του Με τι πνεύμα Ε Κώστα Με τι πνεύμα θα φάμε τους Τούρκους Λοιπόν με τι τρόπο Λοιπόν θα μπορέσουμε Εάν Βλέπουμε τον άλλο εχθρό μας Και ζούμε τη βοήθεια του Θεού για να τον νικήσουμε Χρειάζονται άλλε προποθέσει, Άλλο ήθος αυτό που τελικά είναι η μετάνοια είναι ένα ήθος καρδιάς Είναι ένας θησαυρό Είναι μια φλόγα είναι μια παρουσία, είναι μια λεπτότητα Είναι μια ευγένεια, είναι ο Χριστός Αυτό λοιπόν, μας, το πρώτο στοιχείο που μας φέρνει Είναι η άνεση με τον εαυτό μας Δηλαδή πάβει η απόγνωση, πάβει ο φόβος Δεν φοβόμαστε ούτε την αμαρτία Το δεύτερο είναι αυτή η δροσιά της ελευθερίας και το τρίτο είναι η διάθεση ενότητας με όλο τον κόσμο, με όλους τους ταμαρτωλούς του κόσμου. Που μας γεννά μια βαθύτατη επιοίκεια, που δεν είναι επιοίκεια μιας ελευθεριάζουσα συμπεριφοράς και πρόθεσης του κόσμου, αλλά είναι μια επιοίκεια που γεννάται από μια εσωτερική επίγνωση που πέρασε μετά πρώτα από το Σταυρό της Μετανοίας. Ο Σταυρό της Μετανοίας λοιπόν... Μα δίνει μια επίγνωση και μια εσωτερική γνώση που μα γεννά αυτήν τη διάθεση επίοικια που είναι καρπός του Πνεύματος του Θεού. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν είναι δηλωτικά της μετάνοιας ο δώρο του Θεού. να Ιευκόντων Αγίου Πατέρων, Ιμον Κύριε Σου Χριστέω Θεό, Ιμον Ελέσιμου,